Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή, ο γέρον Εφραίμ, ο φιλοθείτης μας διηγείται για το οσιακό τέλος του γέροντος Ιωσήφ του ισχαστού και σπηλαιό του, του γέροντος του. Λίγες μέρες πριν την κίνηση του, του γέροντος Ιωσήφ, ενώ εγώ ήμουν έξω από το ασκητήρι του, ο γέροντας ποιος ξέρει τι πνευματική κατάσταση χάρητος είχε, κοίταξε τον ουρανό, σήκωσε τα χέρια του ψηλά και με καυτά δάκρυα είπε «Θεέ μου, τόσος ουράνιος πλούτος και δεν υπάρχει κανείς να τον θέλει. Θησαυρό, πολλής πλούτος υπάρχει, αλλά δεν υπάρχουν άνθρωποι να τον κληρονομήσουν. Έχω μόνο δύο-τρία καλογεράκια». «Αλλά δεν έχω», ένιωθε μέσα του τόσο έντονα την χάρη, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν τότε άνθρωποι με αυτοθυσία και αυταπάρνηση για να βρουν τον κρυμμένο Μαργαρίτη. Εγώ, νίπιο στην πνευματική κατάσταση, δεν μπορούσα να εμβαθύνω και να πιάσω το νόημα αυτής της απορίας του γέροντος, αφού αυτός έκανε 7-8 ώρες νοερά προσευχή, κρατώντας το νου μέσα στην καρδιά με την ευχή. Μπορείτε να καταλάβετε την χάρη του Αγίου Πνεύματος, τον θείο φωτισμό, το άκτιστο φως του Γέροντος. Πού είναι αυτά τα αναστήματα σήμερα? Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πατέρες πνευματικοί, αλλά όχι στο μέτρο εκείνου. Ποιος ήταν ο πλούτος που είχε? Ο πλούτος της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Ο ίδιος περιέγραψε αυτόν τον πλούτο ως εξή σε μια επιστολή του. Τα κύματα των νοημάτων μου καταπλήττουν τον νουν. Η γλώσσα ναρκεί στην την διάλεξη, μη προλαμβάνουσα να προφέρει τους λόγους. Οι νοητοί σύφωνες επηρέουν ραγδαίως των ιετών, αλλαγή εις τα σημέρας μας ελάχιστη. Ο πλούτος πωλής του Κυρίου μας, αλλά δυστυχώς κληρονόμη ο λίγη. Απαιτείται βία αιματηρά. Στην αρχή της υποταγής μου μου είχε πει ο γέροντας το πατερικό. Ανάπαυσες τον γέροντά σου, ανάπαυσες τον Θεό. Σαν άκουσα αυτόν τον λόγο, τον έβαλα στόχο στη ζωή μου και προσευχόμουν κάθε μέρα. Αξίωσε με Θεέ μου να έχω την ευχή του. Διακόνησα τον γέροντά μου μέχρι την τελευταία του αναπνοή και έκανα το παν για να πετύχω αυτόν τον σκοπό. Ως γνωστόν ο στάθηκε απέναντί μας άριστος, έμπειρο και διακριτικός παιδαγωγός. Μας αγαπούσε πάρα πολύ, αλλά σπανίως το έδειχνε. Επαινετώ λόγο εύκολα, δεν ακούγαμε από το στόμα του. Τις τελευταίες στιγμές λοιπόν ήθελα να ξέρω, τα κατάφερα ναι ή όχι. Άσχετα τι μου έλεγε η συνείδησή μου, εγώ ήθελα να το ακούσω από τον ίδιο τον Γέροντα. Δεν ήθελα να βάλω θέλημα και να προπορευθώ να τον ρωτήσω, αλλά είχα αγωνία αν ο σκοπός μου πραγματοποιήθηκε. Έτσι πήρα θάρρος και τον ρώτησα. Γέροντα, ζούσα όλα μου τα χρόνια με την επιθυμία, νύχτα μέρα να σας αναπαύσω και γι' αυτό ό,τι έκανα, για σας το έκανα. Χάρη τη Θεού, πέτυχα. Όπως με ανέπαυσες, παιδάκι μου, ο Θεός να σε αναπαύσει μου απήντησε ε αυτό ήταν για μένα η μεγαλύτερη ευτυχία και τον ρώτησα κατόπιν γέροντα θα μου κάνεις καμιά προσευχή τώρα έλα παιδί μου σκύψε το κεφαλάκι σου. μαγκάλιασε μου πήρε το κεφάλι μου πάνω στο στήθος του και έβαλε τα χεράκια του πάνω με σταύρωσε, με σταύρωσε, με σταύρωσε και μου είπε πολλές δικές του ευχές βγαλμένες μέσα από την καρδιά του αυτό ήταν η μεγαλυτέρα αμοιβή όλων των κόπων της επακοής Δεν ήθελα τίποτα άλλο στη ζωή μου. Αλλά μου είπε και κάτι άλλο προς μεγάλη μου παρηγοριά. Αν βρω παρησία στον Θεό, προτού από τον κόσμο, θα έρθω να σε πληροφορήσω και θα έρθω να σε πάρω όταν πεθάνεις. Και υπογραμμίζει ο γέρον Εφρέμτα εξής. Θα έρθει να με βοηθήσει όταν βγαίνει η ψυχή μου. Μεγάλη παραισία πάντω είχε στον Θεό. Και μόνο το στόμα ενός Αγίου μπορούσε να δώσει μια τέτοια διαβεβαίωση. Θαυμάζει κανεί τον πνευματικό πλούτο της ψυχής του γέροντος από το ακόλουθο γεγονός. Πριν κοιμηθεί τον ρωτάω. «Γέροντα, να σου κάνουμε σαρανταλή τουρβο, ένα εγώ και ένα βοπαχαράλαμπος». Αυτός ο μεγάλος, σοφός και αγιασμένος άνθρωπος του Θεού μου απήντησε. Αν περίμενα να σωθώ μόνο από αυτό, θα ήμουν ο πιο ταλέπορος άνθρωπος. Αλλά για να τακτοποιήσετε τη δική σας συνείδηση, κάνε μισό εσύ και μι ο παπαχαράλαβος. Σκεφτείτε ποια ήταν η σχέση του με τον Θεό, ώστε να είναι εκ των προτέρων πανέτοιμο και να μην περιμένει από τους άλλους βοήθεια για να έβρει οτιρία. Ήταν έτοιμος επειδή κάθε βράδυ στην αγριπνία του σκεπτόταν πώς πέρασε την ημέρα, ποιος λογισμός τον ταλαιπωρεί, ποιο πάθος πήγε να τον ενοχλήσει και έπαιρνε νέες αποφάσεις με οποιοδήποτε τίμημα για να το καταπολεμήσει και να το εξαφανίσει. Αυτή η καθημερινή προεργασία, συνεργεία της προσευχής και της χάρητος του Θεού, τον είχε προετοιμάσει ανθρωπίνως τέλεια τρόποντινά, ώστε να αντιμετωπίσει τον θάνατο ειρηνικά και οσιακά. Και γι' αυτό μου είπε μια μέρα πριν το τέλος του. Παιδάκι μου, στο πώς θα περάσω το γεφυράκι του θανάτου, εκεί είναι όλος ο κόπος, από εκεί και πέρα, ο λογαριασμό με το Θεό, χάρη τη Θεία, είναι τακτοποιημένος κατά το ανθρώπινο. Φανταστείτε τι λαμπικαρισμένη συνείδηση είχε. Πεντακάθαρη, και σίγουροι. Το ότι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος το έδειξαν και οι προθανάτιες καταστάσεις του. Μια από αυτές τι καταστάσεις ήταν ότι έκλαιγε από πολύ αγάπη προς τον Χριστό και την Παναγία μας. Δεν είχε κανέναν έλεγχος στη συνείδησή του. Περίμενε τον θάνατο σαν ημέρα εορτής, σαν ημέρα λυτρωτική από τη φθορά και την πίεση αυτού του κόσμου. Αν υπομονούσε να δει το Θείο πρόσωπο να απολαύσει και να χορτάσει το κάλος του μπαίνοντας στην χωρία των αγγέλων. Η αγάπη του προς την Παναγία μας ήταν ανωτέρα πάσης περιγραφής. Δεν είδα άνθρωπο μέχρι σήμερα να αγαπά και να λατρεύει μετά Θεόν την Παναγία μας τόσο πολύ όσο ο γέροντας Ιωσήφ. Τα μάτια του έτρεχαν μόνο που ανέφερε το όνομά τη ή έβλεπε την εικόνα της ή έψαλε κάποιον ύμνο της. Και μια φορά, που δεν τον έπιανε ο ύπνο μου εξήγησε την αιτία. Μόνο που θυμήθηκα την Παναγία, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Αυτή η φλογερή αγάπη του, καταφαίνεται από τα ακόλουθα που αναφέρονται σε επιστολές του. Εγώ δεν μπορώ να σπαστώ μίαν φορά την εικόνα της Παναγίας και να χωρίσω. Αλλά όταν πλησιάσω κοντά τη ο σαν μαγνήτης με τραβάει επάνω της και πρέπει να είμαι μόνος διότι θέλω ώρες να την ασπάζομαι. Και κάτι ζώ σαν πνοήν γεμίζει μέσα η ψυχή μου και γεμίζω χάριν και δεν με αφήνει να φύγω. Αγάπη, αίρος Θεού, πύρ φλέγον όπου μόλις εισέλθει στην εκκλησία προλαμβάνει όταν είναι θαυματουργός η εικόνα, και αποδίδει τόσον ευώδη πνοήν όπου μένεις εκστατικός χωρίς να είσαι στον εαυτόν σου, αλλά είσαι βόδι παράδεισον. Τόση χάριν δίδει η Παναγία μας, εις όσου φυλάγουν σώμα αγνών. Όλοι οι Άγιοι έκαμαν πολλά εγκόμια στην Παναγία μας. Μα εγώ ο πτωχός, δεν ήβρα πιο ωραίων εγκόμιων να την ονομάσω το πλέον γλυκύτερον, Ωστε να τη φωνάζω εις κάθε στιγμή μάνα μου, γλυκιά μου, μανούλα. Μόλις ημείς την φωνάζομεν, σπέβδει ευθύσεις βοήθιαν. Δεν προλαβάνεις να υπείς, Παναγία Θεοτόκε, βοήθημι και ευθύς ως αστραπή διαβγάζει το νουν και πληρύει φωτισμού την καρδίαν. Και ελκύει το νουν εις την και την καρδίαν εις την αγάπην και Πολάκης παρέρχεται ολόκληρος νύχτα με κλαθμούς και φωνάς λιγυράς, υμνολογώντας αυτήν και εξόχως των βασταζόμενων υπαυτής. Την παρακαλούσε από καιρό να τον πάρει για να ξεκουραστεί. Πολλές φορές κρατούσε την αγκαλιά του την εικόνα της και με θερμά δάκρυα την παρακαλούσε. «Πότε η πρόσμε, πότε θα παραλάβει την ψυχή μου». Γι' αυτό και η Παναγία μας, με την κίνηση της παρέλαβε την ουσία ψυχή του γέροντος ως εναργή απόδειξη του πόσο πραγματικά απεδέχθη την πολύ του αγάπη και ευλάβεια προς το πρόσωπό της. Επειδή ο γέροντας πολύ υπέφερε στις αρχές Ιουλίου, πήρε απόφαση να φωνάξουμε από την Αγία Άννα τον Παπα Ανανία να έλθει να του κάνει ευχέλαιο και να παρακαλέσουμε τον Θεό να πάρει την ψυχούλα του και να φύγει. Δεν τον πήρε όμως αμέσως ο Θεός, αλλά τον πληροφόρησε ότι θα φύγει την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας. 15 Αυγούστου. Τότε μου λέει. Πότε παιδί μου πέφτει η ημέρα της μάνας μου Παναγίας. Κοίταξε το ημερολόγιο και του είπα. Αυτή την ημέρα, της εβδομάδος, θα φύγω από τον κόσμο. Να φέρεις παιδάκι μου τα ρουχάκια τα οποία θα μου φορέσετε, γιατί ίσως τα χάσετε εκείνη την ημέρα. Θα στενοχωρηθείτε, ίσως δεν τα βρείτε. Να τα βρούμε από τώρα, για να είσαι ήσυχος, να μην έχεις έγνοια. Εκεί έχω το ράσο μου, εκεί το ζωστικό μου, εκεί την ζώνη, εκεί το σχήμα. Φέρτε εδώ, παιδί μου, βάλτα σε μια σακουλίτσα, κρέμασε τη σακουλίτσα και όταν έρθει η ώρα θα τα έχεις έτοιμα. νικοκυρεμένα πράγματα. Με τη χάρη του Θεού τόσο είχε εξοικειωθεί με τον θάνατο που ετοιμαζόταν για αυτόν όπως ετοιμάζεται το κόσμος για να πάει διακοπές. Περνούσαν οι μέρες πολύ πολύ δύσκολα και λίγες μέρες πριν την κοιμισή του μου λέει «Κοίταξε να αγοράσεις καρπούζι, την παραμονή της Παναγίας, να πάρεις και τυράκι, να ζυμώσεις και ψωμί φρέσκο, να έχεις και από ένα κεράκι» Και ένα κομποσκινάκι να δώσει στου πατέρε για να μου τραβήξουν κομποσχηνή και να με θάψετε εκεί. Ο Γέροντα είχε τόση επιθυμία για την έξοδό του, που θα νόμιζε κανεί ότι πρόκειται να πάει ταξίδι και απλώ περίμενε το όχημα. Εμεί αντιθέτω κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τον κρατήσουμε στη ζωή ή τουλάχιστον να μην υποφέρει από την δύσπνοια. Αυτό όμω μα έλεγε: Μη κοπιάζεται, παιδιά μου. Ό,τι κι αν κάνετε, εγώ θα φύγω. Μόνο να εύχεστε να μην με εμποδίσει τίποτε απροσδόκητο. Λειτουργούσα και κοινωνούσα στον Γέροντα κάθε μέρα. Δεν έτρωγε παρά μόνο ελάχιστο παξιμάδι και καρπούζι για το χάπι. Ήρθε η παραμονή της εορτή της Παναγίας 14 Αυγούστου. Ήμουν εγώ και ο γέρο Αρσένιο στο μαγειρίο και μου λέει ο Γέροντας να βάλεις παιδί μου να ξαλμυρίσεις τον ροφό να κάνεις τραπέζι τους πατέρες για την Παναγία αφού τον έβαλα μου λέει κοίτα να μην τον ξαλμυρίσεις πολύ και μυρίσει επρόκειτο να φύγει την άλλη μέρα για τον άλλο κόσμο και εκείνος από την αγάπη του μεριμνούσε για μας μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια εκείνη την ημέρα πρωί πρωί του είπα γέροντα να σου πλύνω τα πόδια σου ποτέ άλλοτε δεν με είχε αφήσει εκείνη την ημέρα όμως συγκατετέθη να σου κόψω και τα νύχια Κόψτα. ποτέ δεν με άφηνε να τα κόψω και είχαν γίνει Παναγία μου δεν τα είχε κόψει ποτέ ήταν φοβερό το θέαμα ίσα ίσα με το μαχαίρι μπόρεσα να τα κόψω Γεροαρσένιε «Να πλύνω και τα δικά σου». Δεν ήθελε, αλλά ο γέροντας του είπε «Άστον, να τα θυμάται το μικρό τούτο». Λοιπόν, του έπλυνα τα πόδια, του έκοψα τα νύχια. Μετά του ήλθε δύσπνια μεγάλη, του έκανα αέρα και ηρέμησε. Ύστερα, επειδή είχε πολύ κατάνοιξη ο γέροντας, άρχισε να κλαίει. Τον θάνατο τον ανέμενε σε όλη του τη ζωή, διότι η παραμονή του εδώ ήταν αγώνας, κόπος, και πόνος. Λαχταρούσε η ψυχή και το σώμα του ανάπαυσιν. Και σε μας, παρότι μας είχε εμφυτεύσει έντονη τη μνήμη του θανάτου, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η εξοικείωσή του με το φοβερότατον του θανάτου μυστήριον. Έδειχνε ότι ετοιμάζεται για πανηγύρι. Τόσο η συνείδησή του τον πληροφορούσε περί του θείου Ελέου. Όμως τις τελευταίες ημέρες έκλαψε πάλι πέραν του συνηθισμένου. Πάει ο γερο Αρσένιο με το απλό μυαλουδάκι του να τον παρηγορήσει. «Γέροντα, τόσους κόπους, τόση προσευχή εκάματε η όλη σας την ζωή, τόσα κλάματα, πάλι κλαίτε, μη κλαις άλλο, θα σε πιάσει δύσπνοια». Τον κοίταξε ο γέροντας και αναστέναξε. «Αρσένιε, αρσένιε». Ο γέροντας δεν έκλαιγε για τις αμαρτίες του, που πιθανόν ως άνθρωπος και κάπου να έσφαλε δεν έκλαιγε αυτό, αλλά δάκρυζε διότι αισθανόταν ότι φεύγει και πηγαίνει στον αγαπώμενο Θεό και στην υπεραγαπημένη του Παναγία. Και επομένως αυτός μόνο εγνώριζε τι αισθανόταν ενώ εμείς το αγνοούσαμε. Μετά τα δάκρυα ήταν φωτεινό το πρόσωπό του. Δεν φαινόταν καν ότι ήταν άρρωστος. Τότε ήρθε ο κύριος Σωτηράκης σχινάς, ο εκδότης από τον Βόλο. Ήταν γνωστό μα μας και ήρθε να πάρει κάποια συνδρομή. Ο γέροντας τον υποδέχτηκε εγκάρδια με τα ακόλουθα λόγια. «Καλώς τον κύριο Σωτηράκη μας». «Τι κάνετε γέροντα, πώς είστε» και φυλάει το χέρι του. το είμαι». «Μα δεν φαίνεστε για άρος εσείς είστε μια χαρά». «Αύριο θα τα ακούσετε». «Μπα, μη φοβάστε γέροντα, θα γρυπνήσω κι εγώ στη Σκήτη για την εορτή της Παναγίας και θα είμαι κοντά σας». «Θα ακούσετε και τις καμπάνες». «Α, ah, γέροντα, μη πιστεύετε κάτι τέτοιο». «Καλά», τότε μου λέει. «Βαβούλη μου, δώσε τα χρήματα στον κύριο Σχινά και κέρασε τον». «Του έδωσε ένα λουκουμάκι, λίγο κρύο και τα χρήματα». Ο κύριος Σχοινάς δεν έδωσε σημασία στα λόγια του γέροντα διότι τον έβλεπε να μιλάει τόσο άνετα. Είδε το πρόσωπο του να λάμπει και δεν κατάλαβε ότι οι λάμψη ήταν από την χάρη του Θεού και όχι από σωματική υγεία. Γυρνάει τότε ο κύριος Σχοινάς και ρωτάει «Ωραία γέροντα, αυτά τα καλογέρια είναι δικά σου» Σταμάτησε ένα λεπτό ο γέροντας και μετά χαμογερόντας του λέει «Τα βλέπεις αυτά τα καλογεράκια? Θα κατακτήσουν το Άγιον Όρος». Την εποχή εκείνη το Άγιον Όρος έφθινε πλέον και αριθμητικά. Ο γέροντας όμως προέβλεψε την αναβίωσή του με τα λόγια που είπε ότι τα καλογέρια του θα είναι μερικοί από τους φορείς της Ανθήσεως του Άγιου Όρος. Και πράγματι, η συνοδεία του πατρός Ιωσήφ του Νεωτέρου επάνδρωσε την Ιεράν Μονίβα το πεδίο, ο Παπαχαράραμπο έγινε ηγούμενος στην Ιεράμονη Διονυσίου, εγώ στην Ιεράμονη Φιλοθέου και τα πνευματικά μου παιδιά επάντρωσαν τι ιερέ μονέ Ξυροποτάμου, Καρακάλου και Κωνσταμονίτου. Ο Δ. Παπα Εφρέμ, ο Κατουνακιώτη, ιδιαιτέρω αγάπησε και βοήθησε την Ιεράμονη Σίμονο Πέτρα. Ο γέροντας προέβλεψε το μέλλον μας. Γι' αυτό και πριν πεθάνει μας είπε «Δεν έχετε ευλογία να μείνετε μαζί μετά τον θάνατό μου. Θα καθίσει ο καθένας σας μόνος του». Ήρθε το βράδυ και εγώ θα λειτουργούσα στον Ευαγγελισμό στο εκκλησάκι που βρισκόταν το σπιτάκι του γέροντος. Ήταν η μόνη ημέρα που δεν μπορούσε ο γέροντας να μπει στην εκκλησία από τη ζέστη και τη δύσπνοια και κάθισε στην απλοταριά, κοντά στο παράθυρο και βοηθούσε στην ψαλτική. Με κόπο έψαλε τον τρισάγιο ύμνο μαζί μας. Ήρθε και κοινώνησε. Μόλις κοινώνησε, είπε η εφόδιον ζωής αιωνίου». Μετά το τέλος της λειτουργίας, πήγε μέσα στο κελάκι του, πήγα κι εγώ και μου λέει «Τώρα πήγαινε να ξεκουραστείς και να αρθείς γρήγορα, μόλις ξημερώσει, μήπως σε χρειαστώ. Έβαλα μετάνια και πήγα και κοιμήθηκα λίγο. Όταν ξύπνησα, πήγα στον γέροντα και τον βρήκα με τον γέρο Αρσένιο στην αυλή του, κάτω από την κλιματαριά. Από τα πόδια μέχρι τη μέση ήταν πρισμένος από την καρδιακή ανεπάρκεια. Σηκώθηκε, πήγε στο ξέφωτο και κοιτούσε ψηλά από τη μια άκρη μέχρι την άλλη σαν να τα έβλεπε όλα για τελευταία φορά, σαν να τα αποχαιρετούσε, σαν να τον κόσμο μια για πάντα. Κάθισε πάλι και μου λέει, «Παπά, πρόσεχε, το ψάρι να μη σας μυρίσει. Θα δώσει στους πατέρες καρπούζι, ψωμί, τυρί και από ένα κομποσχυνάκι. Δε μου δίνεις λίγο το χαπάκι μου. Αμέσως γέροντα. Έφερα το νεράκι και το ήπιε. Παιδί μου, δεν με μέσα, έχω μια δουλίτσα. Τον αγκάλιασα για να τον σηκώσω, αλλά έτσι όπως ήταν πρισμένος και εγώ τόσο αδύνατος δεν τα κατάφερε. Γι' αυτό μου είπε, δεν μπορείς να με σηκώσει. Φώναξε τον πράγκο που εκείνη τη στιγμή δούλευε απέναντι στον κήπο. Τον και ήρθε. Σηκώσαμε το γέροντα και τον πήγαμε σιγά σιγά μέσα στο κελί του. Περιμέναμε απ' έξω και μετά τον βάλαμε πάλι στο σκαμνάκι του έξω στην κλιματαριά της αυλής του. Και εκεί μου είπε «Παιδάκι μου, σήμερα δεν βλέπω και καλά». Γέροντα, από σίδηρο να ήσουν, δεν θα αυτά τα οποία τραβάς. Τώρα που δεν βλέπεις δεν είναι αυτό». Θα πέσεις στο μαρτύριο. Ναι, σωστά. Ο γέροντας είχε την επιθυμία να φύγει και επειδή υπέφερε αλλά και διότι η χάρις του Θεού μυστικά τον καλούσε στα επουράνια. Είχε από λίγο καιρό πάρει την πληροφορία ότι θα φύγει την ημέρα της Παναγίας και με λαχτάρα περίμενε την ευλογημένη εκείνη στιγμή. Αλλά δεν έφυγε την ώρα που υπολόγιζε δηλαδή τα χαράματα, αφού ο Θεός ήθελε δύο ώρες μετά την Ανατολή του Ηλίου. Έτσι μετά από λίγη ώρα μου λέει «Ο ήλιος προχωράει παιδί μου, πώς δεν με πήρε ο Θεός, Η απόφαση είναι παρμένη από τον Θεό, γιατί αργό μπορεί να με πάρει, ο ήλιος ψηλώνει, εγώ έπρεπε ήδη να έχω φύγει». Ήταν η τελευταία επίσκεψη του πονηρού. Μόλις είδε ότι έσπασε λίγο η υπομονή του γέροντος, αμέσως του επιτέθηκε σαν να τον ακολουθούσε. Του είπε ο διάβολος. Πέρασε ο ήλιος, άρα δεν είναι η πληροφορία σου σωστή. Έτσι δεν θα πεθάνεις. Σκεφτείτε. Αν και ο γέροντας ήταν θεόπτης, εντούτη στην τελευταία στιγμή κινδύνεψε. Ο διάβολος εκμεταλλεύτηκε τη ρογμούλα Τη μικρή κατά την άποψή του, αναβολής, για να του βάλει δυναμήτη και να την άξει στον αέρα την ψυχή του. Πήγε δηλαδή να τον αποθαρρύνει και ίσως να τον κλονίσει στην πίστη του. Το επέτρεψε βέβαια αυτό ο Θεός, ακόμη και την τελευταία στιγμή, για να μην θαρρύσει και πιστεύσει στον εαυτό του ότι είναι δυνατός, αλλά με ταπείνωση να περάσει το κανάλι του θανάτου. Σαν να του έλεγε δηλαδή, κοίταξε, την τελευταία στιγμή, εσύ που λογίζεσαι μεγάλος και τρανός, άμα σ' αφήσω, σε κοσκινίζει με έναν ψεύτικο λογισμό ο διάβολος. Τόσο πύληνος είσαι. Όπως το δίδασκες, το είδε και στην πράξη. Είσαι πύληνος, είσαι χώμα. Ο Θεός με αυτό το πάθημα του δίδαξε το τελευταίο μάθημα της ανθρώπινης αδυναμίας. Τον είδα να στενοχωριέται και πόνεσα. Πώς φωτίστηκα από τον Θεό, κινήθηκα αυτόματα και του είπα με θάρρος. Γέροντα, μη στενοχωριέστε, θα κάνουμε μιστόρα προσευχή και θα φύγετε εσείς. Αυτό περίμενε. Ήταν πολύ σοφός πνευματικά και περίμενε να δει με τι τρόπο θα μιλήσει ο Θεός ότι ξεκινά η έξοδος του από αυτόν τον κόσμο. Μη στενοχωριέστε. Την τελευταία ώρα ο διάβολος έχει πολλά πόδια και κάνει και ανατροπές. Αλήθεια, τι έλεγα εγώ ο στον δάσκαλό μου. Εγώ που ήμουν μοιράκιο μπροστά στον γίγαντα, πιθανόν να σκέφτει ο αυτό το μικρό πήρε μήνυμα από τον Θεό. Το πληροφορήθηκε και σταμάτησαν τα δάκρυά του και μου είπε, «Θέλω να μου σκουπίσεις τα δάκρυα». Τα σκούπισα και μου λέει «Πάρε με και βάλε με στην πόρτα» και φώναξε τους πατέρες να βάλουν μετάνια και να πάρουν την ευχή μου. «Πατέρες, ελάτε να πάρετε την ευχή του γέροντα» φώναξα. Βάλαμε μετάνια και μετά μας λέει «Σκορπιστείτε και όλοι σας κάντε κομποσχήνη» Για να τελειώσω γρήγορα, επίγομαι να μεταβώ εις τον σωτήρα Χριστόν. Εγώ, λέει ο πατήρ Αρσένιος, δεν πάω πουθενά. Και εσύ πήγαινε, του λέει, να είναι ευλογημένο. Φύγαμε όλοι, ο πατήρα Αρσένιος το κελάκι του δίπλα, ο Σέρβος πήγε απέναντι, ο Παπαχαράλαμπος και ο πατήρ Τιμόθεος στην καλύβα τους, κάτω, και εγώ στη δική μου καλύβα, ακόμη πιο κάτω. Εκεί γονατίζω και παρακαλώ. «Αρχάγγελε, έλα να πάρεις τον γέροντα, γιατί άλλο δεν μπορεί. Αφού η απόφαση είναι παρμένη από τον Θεό να φύγει, ας είναι μια ώρα νωρίτερα. Δεν χωράει αλλεργοπορία, διότι πολλά ο σατανάς μπορεί να μας κάνει. Γιατί να τυραννιέται από την δύσπνια». Μόλις φύγαμε όλοι, ήρθε απ' έξω ο πατήρ θανάσιο και είπε του γέροντα που καθόταν στο σκαμνάκι του, «Γέροντα, η σκήτη με φόρτωσε να κάνω έρανο για τα έξοδα της πανηγύριος. Δώσ' μου την ευχή σου να πάω να γυρίσω στα μοναστήρια. Πατέρα Αθανάσιε, κάτσε εδώ. Φύγει αργότερα. Μα γέροντα, δεν μπορώ. Πρέπει να φύγω, γιατί θα αργήσω. Δεν προλαβαίνω. Πατέρα Θανάσιε, κάθισε γιατί θα το μετανιώσεις. Μα δεν μπορώ γέροντα. Δώσ' μου την ευχή σου να πηγαίνω. Δεν μπορώ, πρέπει να πηγαίνω. Δεν προλαβαίνω. Είδε ο γέροντας πως δεν ακούει και του λέει ξαφνικά Αχ, θέλω αέρα. Με πιάσε άσθμα. Τι έπαθες. Πάρε το χαρτόνι και κάνε μου αέρα. Βέβαια, είχε τη δύσπνια, αλλά εκείνη την ώρα δεν είχε κρίση. Για να τον κρατήσει, το είπε. Γιατί ύστερα θα τον τυραννούσαν οι λογισμοί και θα τον έπιανε η απελπισία αν δεν ήταν κοντά στον γέροντα κατά τις τελευταίες του στιγμές. Γιατί μόνο ο γέροντας τον συγκρατούσε. Σκεφτόταν ο γέροντας. Τώρα που θα λείψω εγώ, αν τον πιάσει η απελπισία, ποιος θα τον σταματήσει και για να μην τυραννιέται κατόπιν, τον κράτησε κοντά του με αυτόν τον τρόπο. Πήρε λοιπόν το χαρτόνιο ο πατήρ Αθανάσιος και το έκανε αέρα. Και έτσι... Έμεινε κοντά του. Ένα λεπτό υπόθεση ήταν. Αυτό σήμαινε ότι παρόλο που επρόκειτο να πεθάνει ο γέροντας η πνευματική του διάβγεια ήταν πλήρης. Εν τω μεταξύ βγήκε και ο πατήρ Αρσένης από το κελί του που ήταν δίπλα μόλις άκουσε τη φωνή του πατρός Αθανασίου διότι ως συνήθως ταλαιπωρούσε τον γέροντα και τον μάλωσε. Μη του, του γέροντα έτσι, μην του κάνεις έτσι. Αλλά μόλις είδε ο πατήρ Αρσένιος ότι ο Γέροντα είχε πάλι δύσπνοια, τραβάει το σύρμα που χτυπούσε ένα κουδούνι κάτω στην καλύβα του παπαιχάραλαμπου. Το είχαν για σινιάλο σε περιπτώσεις ανάγκης για να ανεβεί αυτός και ο πατήρ Τιμόθεος που έμενε μαζί του. Για μια στιγμή λοιπόν λέει ο γέροντας, «Πάτερ Αρσένιε, δεν μου βγάζει την κάλτσα να τρύψεις λίγο το πόδι μου γιατί με ξεκουράζει που είναι πρισμένο». Ξεκούραση ήθελε. Έφευγε ο άνθρωπος. Ποτέ δεν το έκανε αυτό ο γέροντας στη ζωή του. Το έκανε όμως τώρα για να μην τον δει ότι φεύγει επειδή ήταν πολύ απλός ο γερο Αρσένιο. Μόλις λοιπόν έσκυψε κάτω ο πατήρ Αρσένιος ο γέροντας κοιτούσε επιμόνος τον ουρανό πάνω δύο-τρία λεπτά έβλεπε ότι κάτι ερχόταν. Θα ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που του είχε υποσχεθεί ότι θα ξαναέλθει άχρη καιρού. Πήγε να τους μιλήσει, να τους πει τι βλέπει, γιατί ήταν πολύ διδακτικός. Ήθελε να μιλήσει, αλλά σταμάτησε. Δέθηκε η γλώσσα του. Δεν του επετράπει εκείνη τη στιγμή να μιλήσει. Κατόπιν γυρίζει και πλήρης νυφαλιότητος και αν ψυχικού θάμβους είπε... «Όλα ετελείωσαν, φεύγω, ευλογείτε» και με τις τελευταίες αυτές λέξεις έψιασε το χέρι του πατρός αρσενίου, του αχώριστου του συνασκητού του για να τον χαιρετήσει για τελευταία φορά. Τότε έγιρε το κεφάλι του δεξιά, ανοιγόκλησε δύο-τρεις φορές ήρεμα το στόμα και τα μάτια, και τρεις αναπνοές πήρε και αυτό ήταν. Με όλο το νου υγίου ανθρώπου παρέδωσε την ψυχή του ισχύρας εκείνου, τον οποίον πόθησε και δούλεψε εκ νεότητος. Ο Γιώργος αρσένιο όμως και ο πατήρ Αθανάσιος δεν τον πίστευσαν τον γέροντα ότι θα πέθαινε, και δεν πήραν είδηση που έφυγε, αφού έτσι ε τόσο ήρεμα και με όλες τις αισθήσει του. Γι' αυτό και ο πατήρ Αθανάσιος συνέχιζε να του κάνει αέρα και ο πατήρ Αρσένιος του κρατούσε το κεφάλι όταν έφτασαν ο Παπαχανάλαμπος και ο πατήρ Τιμόθεος. Μόλις πλησιάζει ο πατήρ Τιμόθεος, τους λέει «Σταθείτε γεροντάδες, αφήστε το κεφαλάκι του Πέθανε. Τι το κρατάτε. Πάει. Πέθανε. Θάνατο οντός, οσιακός. Σε μας σκόρπισε αναστάσιμον αίσθηση. Μπροστά μας είχαμε νεκρών και ήρημος επένδος, όμως μέσα μας ζούσαμε ανάσταση. Και τούτο το αίσθημα δεν μας έλειψε πλέον, αλλά με αυτό συνοδεύεται έκτοτε η ενθύμηση του αιμνίστου Αγίου Γέροντός μας. Αιωνία του η μνήμη. Αγαπητοί ακροατές, εδώ τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός, στην επόμενη μας εκπομπή με θέμα και επικεφαλίδα...